Χρόνια πολλά Χρόνια πολλά αγαπημένοι μου αδελφοί αγαπημένοι μου φίλοι της Πυραϊκής Εκκλησίας από όπου και αν μας ακούτε από την Ελλάδα, το εξωτερικό μέσω του ραδιοφόνου, μέσω του ίντερνετ Χρόνια πολλά και ευλογημένα Πόσα πολλά χρόνια θέλετε να ζήσετε, τόσα να ζήσετε. Μάλλον ξέρεις πόσα χρόνια έχουμε να ζήσεις. έχουμε να ζήσεις τόσα πολλά χρόνια, όσα θα χρειαστούν, για να καταλάβεις τι θα πει αυτή η αγάπη του Χριστού που φανερώθηκε με την Αγία Γέννησή Του. Να καταλάβεις πόσο πολύ αγάπησε ο Θεός το πλάσμα Του, πόσο πολύ αγάπησε εσένα, εμένα, Τη γυναίκα σου, το σύζυγό σου, το παιδί σου, το γειτονά σου, τα αδέρφια σου, τον κόσμο όλο. Τους λευκούς και τους μαύρους, τους καλούς και τους κακούς, τους άντρες και τις γυναίκες, τους νέους και τους γέρους, τους πλούσιους και τους φτωχούς. Όλο τον κόσμο αγάπησε ο Θεός μας, τόσο πολύ τον αγάπησε που ήρθε στον κόσμο ο ίδιος. Σαρκώθηκε. Έγινε άνθρωπος, ο ίδιος ο Θεός. Ο λόγος σάρξ εγένετο Όταν αυτό το καταλάβεις, όταν περάσουν τα χρόνια και όλο αυτό προσπαθήσεις και το συλλάβει και αγγίξεις την ψυχή σου, τότε μόνος σου θα πεις Νήνα που τον δούλον δούλων σου δέσποτα, κατωτεωρήμα σου εν ειρήνη ότι είδων οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου». Όταν θα έρθει αυτή η στιγμή που θα καταλάβουμε τι θα πει η λέξη αυτή «Χριστούγεννα», «Η γέννηση του Χριστού», «Η αγάπη του Θεού», «Η έμπρακτη φανέρωση της αγάπης του Θεού» το μόνοι μας θα πούμε «Κύριε, τώρα πάρε με». Πάρε πάρεμε τώρα γιατί τα χρόνια που έζησα πέτυχαν το σκοπό τους. Γι' αυτό ζούμε, για να καταλάβουμε τα Χριστούγεννα, για να καταλάβουμε το Πάσχα, για να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού προς εμάς και να μετανοήσουμε απέναντι στην τόση πολύ αγάπη που εμείς, δεν την έχουμε δεχτεί όπως πρέπει στην καρδιά μας, δεν έχουμε ανταποκριθεί σε αυτή την αγάπη, δεν έχουμε ταπεινωθεί μπροστά σε Αυτόν τον τόσο ταπεινό Θεό, δεν έχουμε απλώσει τα χέρια μας να πάρουμε αυτά τα δώρα που μας δίνει ο Θεός, δεν έχουμε αφήσει την καρδιά μας να ποτιστεί από αυτό το έλεος, από αυτό το ατέλειωτο ζωντανό νερό που τρέχει και ποτίζει όλη τη γη. γιορτή των Χριστουγέννων είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Είναι γιορτή, είπαν, των παιδιών, αλλά δεν είναι μόνο των παιδιών. Δεν είναι γιορτή ε, χαλαρή, παρόλο που εμεί χαλαρώνουμε. Δεν είναι γιορτή χλιδή, παρόλο που εμεί καλοπερνάμε. Τρώμε, πίνουμε, διασκεδάζουμε, ζεστό το σπίτι, τηλεόραση όλη μέρα, έργα, ε, το ντίσνεϊ, έτσι. Ταινίε ωραίε που θυμίζουν ρομαντικές στιγμές Χριστουγεννιάτικες, το χιόνι να πέφτει ρομαντισμοί και όλα τα υπόλοιπα Δεν είναι όμως τέτοια η γιορτή Η γιορτή, το ήθος της, το ήθος της γιορτής Δεν είναι χαλαρό Το ήθος της γιορτής είναι όντως ασκητικό Τι σχέση έχει η Με την ταπείνωση της γέννησης του Χριστού Τι σχέση έχει η χαλάρωση Με εκείνη τη νύχτα που γεννήθηκε ο Κύριος με την ε, ταπεινή αυτή μορφή τυλιγμένος τα απλά πανάκια που τον τύλιξε η Παναγία μας με τη λιτότητα αυτή της περιγραφής της γεννήσεω του είναι μια γιορτή ασκητική είναι μια γιορτή ολιγάρκιας ένας ολόκληρος Θεός αρκείται σε κάτι τόσο λίγο αρκείται σε μια απλή φάτνη αναπαύεται με το τίποτα ευχαριστιέται με αυτό το τόσο λίγο που του δίνουμε και μας δίνει τόσο μεγάλη αγάπη, τόση μεγάλη καλοσύνη αυτός που από μας δεν πήρε τίποτε παρά μόνο τα ζεστά χνότα των αλόγων ζώων, την παγωμένη και κρύα φάτινη αλλά την πολύ ζεστή αγκαλιά της Παναγίας μας και την αγάπη και προστασία του Αγίου Ιωσήφ, του Μνήστορος. Είναι λοιπόν γιορτή τα ταπείνωση στα Χριστούγεννα Είναι γιορτή σοβαρή Παρόλο που όλοι γελάμε Κρύβει ένα σοβαρό βάθος Είναι μια γιορτή το λόγο να πω Μην το παρεξηγήσετε που είμαστε όλοι τώρα Χαρούμενοι αυτές τις μέρες Είναι όμως και μια γιορτή μετάνιας. Ξέρεις γιατί Γιατί είναι σαν να λέει αυτή η γιορτή Κοίταξε να δει Πολλή χάλια πήγαινε ο κόσμος Τόσο χάλια που αναγκάστηκε Ο ίδιος ο Θεός να έρθει στη γη. Για να σώσει τον κόσμο Δεν υπήρχε άλλη ελπίδα να σωθεί ο κόσμος Παρόλο που κάποιοι Άγιοι λένε Το εξής εκτρεμιστικό και πολύ Προοδευτικό και πολύ ε, Εκρηκτικό σαν θεολογική σύλληψη Λένε το εξής Ότι ο Θεός Ήθελε να γίνει άνθρωπος Ασχέτος της πτώση μας Ο Θεός ήθελε να, να αρθεί και να ταυτιστεί Με την δική μας μοίρα Με τη δική μας ζωή Με τη δική μας ταλαιπωρία Με τη δική μας... Ε, διότι μόνο και μόνο από απέραντη αγάπη και λένε κάποιοι άλλοι ότι ο Θεός ίσως ερχόταν στη γη ακόμα και αν δεν υπήρχε η πτώση διότι τόσο πολύ μας αγαπούσε, ήθελε να βρει τρόπο να ενωθεί μαζί μας και λες εσύ ένας Θεός να κάνει τόσα πολλά και εγώ τι κάνω μπροστά σε όλα αυτά γι' αυτό λέω ότι όλες οι μεγάλες γιορτές οι κοσμοχαρμόσυνες, οι κοσμοσωτήριε που χτυπούν οι καμπάνες αντρελές, που εμείς πηγαίνουμε στα σπίτια και τρώμε και διασκεδάζουμε και γελάμε και χορεύουμε και τραγουδάμε και όλα τα ωραία. Ταυτόχρονα, αν κάτεις λίγο και σκεφτείς και προβληματιστείς θα δεις ότι είναι και γιορτές μετάνοιας. Γιατί όταν καθρεφτιστείς εσύ σε αυτό το μεγαλείο αυτής της γιορτής και καθρεφτίσεις σε αυτό το μεγαλείο τη δική σου μικρότητα Τη δική σου αμαρτωλότητα Τη δική σου κατάπτωση Τη δική σου κατάντια Τη δική σου κακομυριά Τη δική σου μιζέρια Τη δική μου μιζέρια, κακομυριά Τον εγωισμό μου Και πω Κύριε Πως να καθρεφτιστώ σε Σένα Πως να συγκριθώ εγώ με Σένα Τι έκανες εσύ και τι κάνω εγώ Πως μου φέρθηκε εσύ Και πως φέρομαι εγώ Τι μου έδωσες Εσύ Και τι δίνω εγώ Τότε δεν έχω δίκιο που λέω ότι τελικά παρόλο που τα Χριστούγεννα είναι γιορτή μιας γλυκιάς χαράς Είναι ταυτόχρονα γιορτή μιας γλυκιάς μετάνιας, γλυκιάς ταπείνωσης Ενός γλυκού πόνου μέσα στην καρδιά μας Ένας πόνου που σε κάνει και λε, Και τι έκανα εγώ για αυτό τον τόσο καλό Θεό, τον τόσο μεγάλο Θεό, τον τόσο ταπεινό Θεό Ταπεινώθηκα, διορθώθηκα Αγάπησα, συγχώρεσα, τι έκανα Γι' αυτό ξέρετε ε, Αυτή η γιορτή θυμίζει την πολύ μεγάλη αγάπη του Θεού Αλλά και την αμαρτωλότητά μας Θυμίζει και την αμαρτωλότητά μας Πώς πάμε εμείς Χάλια Τι κάνει ο Θεός Τα χάλια μας Χαλιά για το Παράδεισο. Σαν κάτι παλιά παραμύθια που λέγανε στα παιδάκια για το μαγικό χαλί, έτσι κάνει ο Θεός. Τα χάλια μας τα μετατρέπει σε χαλιά που μας πάνε στον Παράδεισο. Τα φέρνει όλα σε καλό. Τα γυρίζει όλα σε καλό ο Θεός μας. Τόσο καλός είναι. Τα λάθη μας τα κάνει αφορμή για να έχουμε ένα υλικό να μετανοήσουμε. Το πόνο μας το βγάζει σε χαρά. Το δάκρυ μας το μετατρέπει σε δάκρυ ευτυχίας μετά από λίγο. Αν τον αφήσουμε να μπει στη ζωή μας Αν αυτόν τον νεογέννητο Χριστό Πάμε και τον προσκυνήσουμε Με συνέστηση ότι δεν είναι ένα Απλό παιδάκι ασήμαντο Που λέμε το καημένο Το, το, το, το κρύο Που κρυώνει που ταλαιπωρείται Είναι ο Θεός Μπροστά του τρέμουν τα σύμπαντα Είναι αυτός που ετάζει καρδίας Και νεφρούς είναι αυτός που μας κοιτά στα μάτια και ξέρει τα πάντα για μας και όλη τη βρωμιά τη ψυχής μας. Είναι αυτός που κρατά στα χέρια του την τύχη όλου του κόσμου. Είναι αυτός που με τα δάχτυλά του ακουμπάει τα βουνά και τα κάνει να καπνίζονται. Είναι αυτός που με τα ματάκια του ρυθμίζει την πορεία όλων των άστρων, όλων των γαλαξιών, του σύμπαντος ολοκλήρω. Αυτός είναι ο νεογέννητος μικρός Χριστός. Να κάνεις Χριστούγεννα. Εύχομαι να ζεις Χριστούγεννα, γέννηση του Χριστού μέσα σου και εύχομαι να ζεις Χριστούγεννα όχι μόνο τώρα τα Χριστούγεννα αλλά να τα ζεις και με στον κάψανα του καλοκαιριού και με στη δροσιά του φθινοπόρου και με στην ομορφιά της άνοιξης και πάντοτε να ζεις Χριστούγεννα. Χριστούγεννα δεν είναι θέμα μόνο ημερομηνία, δεν είναι θέμα μόνο εποχής είναι θέμα βιωτή. Εξαρτάται το πώ ζει. Αν ζει όπω θέλει ο κύριο, αν βάλει τον Χριστό στην καρδιά σου, θα κάνει Χριστούγεννα, ό,τι και να γράφει το ημερολόγιο, εσύ θα έχει μόνιμα Χριστούγεννα. Και αν δεν αγαπήσει τον Χριστό, και αν δεν τον βάλει στη ζωή σου, και Χριστούγεννα που περνάνε, και Χριστούγεννα που υπόλοιποι ζουν, εμεί δεν θα καταλάβουμε Χριστούγεννα, γιατί θα λείπει αυτό ο Χριστό από τη ζωή μα. Θα φάμε, θα πιούμε, αλλά όντω. Νηστική θα κοιμηθούμε Η ψυχή μας θα είναι νηστική Η ψυχή μας θα μας βγάλει μια μελαχολία Θα μας βγάλει μια κατάθλιψη Θα μας βγάλει μια πίκρα Ένα κενό Μια ανασφάλεια Έναν πανικό Και θα πούμε μέσα μας Και τι γίνεται τώρα Και πού είναι αυτή η χαρά που όλοι λένε ότι απολαμβάνουν Και η εκκλησία μιλά για μια χαρά Και οι καμπάνες χτυπούν έτσι χαρμόσυνα Πού είναι αυτή η χαρά Δεν βλέπω τη χαρά και τρελαίνομαι, μου φεύγει χαρά μέσα από τα χέρια Γλιστράει η ευτυχία από κοντά μου Και μένει στην ψυχή μου ένα κενό, μια μελαχολία, ένα ανυκανοποίητο. Γιατί όμως, γιατί το ψυγείο μου είναι γεμάτο Έχω πολλά φαγητά να φάω ε, Έχω πάρει πολύ ωραία ρούχα Έφτιαξα τα μαλλιά μου, περιποιήθηκα το σώμα μου, τακτοποίησα το σπίτι μου, όλα λάμπουν, στολίσα δέντρο, έβαλα φωτορυθμικά, έβαλα φωτάκια, έβαλα στο μπαλκόνι να κρέμονται ωραία φωτάκια, λαμπιόνια. Βλέπει όλη η γειτονιά, έχω το καλύτερο μπαλκόνι, έχω κάνει εντύπωση σε όλου. Έχω ωραίο αυτοκίνητο, έχω παιδιά, μεγάλη οικογένεια ή μικρή οικογένεια με όλα τα καλά του κόσμου. Γιατί δεν χαίρομαι όμω τώρα που είναι τα Χριστούγεννα, γιατί δεν χαίρομαι. Και εγώ πρέπει να μην ξεχάσω την ώρα Πρέπει να πάρω, να πάρω τα χάπια μου λέει κάποιος Ποια χάπια θα πάρεις Ποια χάπια θα πάρεις εσύ και σήμερα Θα πάρω τα χάπια μου τα ε, Αυτά που παίρνω Δεν είναι πολύ βέβαια μεγάλη δόση Αλλά πρέπει να παίρνω κάπου κάπου Και τώρα τα Χριστούγεννα λίγο τα αυξάνω Τι χάπια είναι αυτά επιτέλους πες μου ε, Παίρνω λίγο κάτι αντικα, αντικαταθλιπτικά Αντικαταθλιπτικά Δηλαδή κατά της κατάθλιψης Τώρα, τα Χριστούγεννα. Ναι, και τώρα τα Χριστούγεννα μου λέει κάποιο παρατηρώ ότι τα παίρνω λίγο πιο αυξημένη τη δόση γιατί έχω μεγαλύτερη κατάθλιψη. Αυτές τις μέρες Χριστούγεννα, Πάσχα, εκεί πολύ όλοι νιώθω ότι χαίρονται και διασκεδάζουν, Έχω κάτι νιώθω. Και πηγαίνω πιο συχνά στο γιατρό τον τελευταίο καιρό, λίγο πριν τι γιορτέ, λίγο μετά τι γιορτέ, κάτι νιώθω. Ένα κενό. Μια μελαγχολία. Χριστό Δοξάσατε. Άσατε το κυρίω πάσα υγιή. Άσατε θα πει: τραγουδίστε του άσματα, ύμνου. Αναπέμψτε δοξολογίε στο Θεό. Και εσύ δεν αναπέμψει δοξολογίε. Το έχει Δεν έχει χαρά. Τραγουδάζε βέβαια τραγούδια λαϊκά εδώ και εκεί, αλλά δεν έχει χαρά. Και είναι Χριστούγεννα και δεν χαίρεσαι. Και έχει κατάθλιψη. Μη σε Έχω κάτι να σου πω να παρηγορηθεί. Δεν είσαι μόνο εσύ που νιώθεις κατάθλιψη αυτή την υπέροχη γιορτή των Χριστουγέννων Δεν είσαι μόνο εσύ είναι και πάρα πολλοί άλλοι Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό το ποσοστό των ανθρώπων που νιώθει τη μελαχολία των γιορτών Που πηγαίνει στον γιατρό, στον ψυχολόγο και στον ψυχίατρο για να ζητήσει μια ενισχυμένη δόση αυτές τις μέρες Παρόλο που όλοι χαίρονται Είναι μεγάλα τα κρούσματα και αυξημένα αυτές τις μέρες που ο κόσμος παίρνει ναρκωτικά. Οι νέοι ναρκώνονται, διότι θέλουν να ζήσουν Χριστούγεννα. Θέλουν να ζήσουν την γλυκιά μέθη αυτής της γιορτής. Την γλυκιά νάρκωση που δίνει ο Θεός μέσα στην προσευχή, στη γλύκα της ταπείνωσης, της αγάπης, της μετάνοιας, της συγνώμη, της ελεημοσύνης, της θεία κοινωνία στο μεθύσει Από αυτό το Άγιο με μεθυστικό κρασί που είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, που πίνεις και τρως τον ίδιο το Θεό. Και επειδή εσύ, δυστυχώς μερικές φορές και εσύ, δεν μπορείς να μεθύσεις, δεν μπορείς να ζαλιστεί, δεν μπορείς να ναρκωθείς γλυκά από την γλύκα που σου δίνει η Εκκλησία, αναγκάζεσαι και καταφεύγεις αλλού. Γιατί το καταλαβαίνεις υποσυνήτητα Ότι κάπου υπάρχει Βρε παιδί μου μια γλύκα Κάπου υπάρχει ένα μεθύσι Υπάρχει ένας, μια χαρά μεγάλη Που σε κάνει να ξεχνάς Τα προβλήματα αυτού του βίου Που σε κάνει να αντέχεις Που σε κάνει να είσαι δυνατότερος Από ό,τι και αν βλέπεις γύρω σου να συμβαίνει Και λες Ναι αλλά εγώ δεν το ζω Πούντο το αυτό Πού το? Μου το είπε κάποιος, λέει, Μπορείς όλα αυτά που λες να μου τα δείξεις Πού βιώνονται, πού σαρκώνονται, πού υπάρχουν, στείλε με κάπου, σε μια εκκλησία, σε κάποιο τόπο, σε κάποια. να ζήσω όλα αυτά τα πράγματα, όχι θεωρητικά. Να τα ζήσω στην καρδιά μου, στο κορμί μου, στο πετσί μου, στην ύπαρξή μου. Να ζήσω αυτή τη χαρά που λες των Χριστουγέννων. Εγώ δεν τα νιώθω αυτά. Εγώ με λαχολώ αυτέ τι μέρε. Εγώ νιώθω ένα κενό αυτέ τι μέρε. Και εγώ τώρα έρχομαι και σε παρηγορώ και σου λέω ότι δεν είσαι μόνο. Είναι κι άλλη πολύ που νιώθουν έτσι δυστυχώ, αυτοκτονούν πολύ τι μεγάλε γιορτέ. Και μιλούν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι για τη μελαχολία αυτών των μεγάλων γιορτών. Μα εκδικείται, αγαπητέ μου φίλε, και αγαπητοί μου φίλοι, μα εκδικείται ξέρει ποιο. Όχι ο Θεό. Μα εκδικείται η φύση μα η ίδια. Μα εκδικείται ίδια μα η ψυχή. Μα εκδικ, εκδικείται ίδια μα η κατασκευή. Γιατί. Γιατί έχουμε πλαστεί έτσι από το Θεό ώστε μόνο όταν ενωθούμε μαζί του να γίνουμε ευτυχισμένοι, είναι νόμος αυτός. Πάει και τελείωσε, σ' αρέσει ή αυτό ισχύει, ο κόσμος να χαλάσει. Αν δεν αγαπήσεις το Θεό, αν δεν τα βρείς με το Χριστό, αν δεν ενωθείς με το Θεό, τίποτα δεν μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ικανοποίηση σου δίνει, δυνατές έτσι και δυνατές εμπειρίες σου δίνει, συγκινήσεις δυνατές σου δίνει, αλλά βαθιά χαρά δεν δίνει, ικανοποίηση δεν αφήνει, ευτυχία δεν προσφέρει. Στο τέλος από όλα αυτά υπάρχει μια ημερομηνία λήξη αυτή τις ευτυχία τις κοσμικής, το φαγητό το τρως τελειώνει, τα πιάτα βλέπει τελικά έχουν μαζέψει λίπος, κρέατα, φαγητά, πάνε για πλήσιμο όλα... Περάσανε, φθορά, βλέπεις τη φθορά, βλέπεις μετά τα ωραία περιποιημένα τραπέζια Βλέπεις τι γίνεται μετά το φαγητό Μένει μια καταστασία στο σπίτι ακαταστασία, μια μυρωδιά από φαγητά, από αρώματα, από γλυκά, από τσιγάρα Και λες, πού είναι αυτό το άφθαρτο της γιορτής Πού είναι αυτό που δεν παλιώνει ποτέ τη γιορτή, πού είναι το αιώνιο αυτή τη γιορτή. Και αν φίλε μου δεν σ' αγγίξει αυτό το αιώνιο κι αν στα γλυκά και στου και στα μελομακάρονα και στα φαγητά και στι πίτε και στα φαγητά. και οτιδήποτε κάνει, δεν βάλεις μέσα σε αυτά όλα κάτι από αυτή την αιωνιότητα της γιορτής, κάτι από αυτή τη χάρη του Χριστού, όλα αυτά μαζί με το πέρασμά τους και με τη λήξη τους θα φέρουν λήξη και στην ψυχή σου. Θα τελειώσει το τραπέζι, θα τελειώσει και χαρά σου. Θα τελειώσει η γιορτή. Και θα μείνει στην ψυχή μια γεύση στυφή, μια γεύση, μια γεύση κενή. Αυτή η μελαχολή, αυτή η πίκρα, αυτό το κενό, το καταλαβαίνεις. Είναι άλλο αυτό που μας υπόσχεται ο Χριστός με τη γέννησή Του. Είναι άλλα τα Χριστούγεννα που μας λέει η Εκκλησία να ζήσουμε. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό που μας καλεί η Εκκλησία να απολαύσουμε. Υπάρχει ο Χριστός, αλλά εσύ δεν έκανε Χριστούγεννα με τον Χριστού. Δεν κάνει Χριστούγεννα με τον Χριστό πάντα. Αν κάνει, είσαι ευτυχισμένο. Είτε φά, είτε δεν φά πολύ, είτε φά πολύ πλούσια φαγητά, είτε φας ένα απλό, λιτό φαγητό, πιο απλό, πάλι ευτυχισμένο στάσαι. Και ωραίο να είναι το φαγητό σου, θα το απολαύσει και θα πει «Δόξα το Θεό! Όλα μα τα χάρισε ο Θεό σήμερα. Και πιο πλούσια φαγητά, και πολύ ωραία γλυκά, και κεράσματα, και δώρα, και από εδώ και από εκεί, και επισκέψει, και μουσική. Μαζί με το Χριστό, και αυτά λάμπουν. Μαζί με τον Χριστό Τίποτα δεν πάει χαμένο Όλα μεταμορφώνονται Όλα αποκτούν αξία Όλα αποκτούν μοναδικότητα και ομορφιά Χωρίς τον Χριστό όμως Και τα πιο λαμπερά τραπέζια Δεν σε κάνουν ευτυχισμένο Δεν το λέω εγώ Το λες εσύ Το λες Το είπες Και ίσως το ξαναπείς Και φέτος Αν δεν πιάσεις αυτό το νόημα Της γιορτής Εκκλησιασμός Αγάπη στον Χριστό, προσευχία διάλειπτη, ευγνωμοσύνη ατέλειωτη, ευχαριστία προς όλους τους ανθρώπους, απλή ψυχή, ταπείνωση, μετάνοια, θεία κοινωνία, εξομολόγηση, καθάρισμα της καρδιάς. Αν έτσι ζήσεις, τότε θα ευτυχήσεις και τα Χριστούγεννα και όλο το χρόνο της ζωής σου. Εγώ έτσι νομίζω, εγώ έτσι νομίζω, Και είναι πολύ λυπηρό να λένε άνθρωποι ότι ε, νιώθω κενό, νιώθω, δεν είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος ή είμαι ευτυχισμένος επειδή θα φάμε, θα πιούμε, θα πάμε να δούμε κάνα έργο, θα πάμε να χωρέψουμε, να διασκεδάσουμε, ψωνίσαμε. Δεν είναι αυτή η ειμαι ευτυχισμενο επειδη θα φαμε θα πιουμε θα παμε να δουμε κανα εργο θα παμε να χορεψουμε να διασκεδασουμε ψωνισαμε δεν ειναι αυτη η ευτυχια σου. Ξέρεις τι αυτά μετά από λίγο θα σ' αφήσουν. Ευτυχία καμιά φορά είναι η άγνοια της δυστυχίας μας. Νομίζουμε ότι είμαστε ευτυχισμένοι αλλά είμαστε πολύ δυστυχισμένοι γιατί αν όλα αυτά φύγουν Μα τραβήξει ένα στο χαλάκι από κάτω από τα πόδια μας Το ψεύτικο χαλάκι της ευτυχία μας Θα πέσουμε και θα μείνουν όλα κενά μετέωρα μέσα μας Άρπαξε Αγαπητέ μου φίλε Άρπαξε το νόημα της γιορτής Άρπαξε Πιάσε και μην αφήσεις να σου φύγει Ο Χριστός Αυτό να αρπάξεις Αυτό να πιάσεις Τα πόδια του να πιάσεις Να τα προσκυνήσεις, να τα φιλήσεις Να γονατίσεις να τον λατρεύσει και τότε θα δεις Τι ωραία που είναι αυτή η γιορτή! Τι υπέροχη που είναι η ζωή! Τι μεγάλο δώρο είναι ο Χριστός Τι μεγάλο δώρο είναι τα Χριστούγεννα η γέννησή του! Και να στολίσεις Στόλισε την καρδιά σου! Στόλισε το σπίτι σου! Στόλισε του διπλανού σου! Τα πρόσωπα της οικογένειάς σου! Το δωμάτιό σου! Στόλισε τα όλα! Κάντα όμορφα! Έχει στολίσει το σπίτι σου! Θέλω σήμερα να σου πω μερικά στολίδια. Θέλω να σου πω στολίδια. Αλλά να είναι στολίδια κλασικά, αυτά που θα σου πω. Να μην χαλάσουν. Θέλω να σου πω μερικά στολίδια που είναι χριστουγεννιάτικα, που είναι όμως και πασχαλινά, που είναι και χειμωνιάτικα και καλοκαιρινά. Και φθινοπορινά και ανοιξιάτικα. Είναι για τις τέσσερις εποχές. Για όλο το χρόνο. Για όλη τη ζωή σου, για όλο την... το χρόνο που θα ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο. Στολίδια. Εσύ έχεις στολίδια στο σπίτι σου. Είναι ωραίο κι αυτό να στολίζεις το σπίτι, να αλλάζει λίγο τα πράγματα, να διακοσμείς το χώρο διαφορετικά, να αλλάζει τη θέση στα έπιπλα, να φτιάχνει κάτι καινούριο. Αλλάζει, θες το καινούριο. Θε το καινούργιο Το ζητά την αλλαγή, ανανεώνεται η ψυχή σου, βλέπει πιο αισιόδοξα τη ζωή. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Στο ξαναλέω, ε, δεν τα άρνουμε όλα αυτά. Μ' αρέσουν και αυτά. Και όλα χρειάζονται, και όλα είναι όμορφα στη ζωή αυτή, εφόσον Ζούμε σε αυτό τον κόσμο Και κόσμος θα πει στολίδι Θα πει ομορφιά Αυτός όμως ο στολισμός Είναι πρόσκερος Κρατάει όσο κρατάνε τα Χριστούγεννα Θα περάσουν οι γιορτές Θα το ξεστολίσεις πάλι το σπίτι σου Εγώ θέλω να στολίσεις το σπίτι σου Και κυρίως την καρδιά σου Με στολίδια που δεν θα χαλάσουν Και μετά τις γιορτές Και θα κρατάνε για πάντα Θυμάμαι τώρα το δέντρο των Χριστουγέννων Το δέντρο που κι εγώ. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια που είχαμε όταν ήμασταν στο εξωτερικό Σου έχω ξαναπεί στη Γερμανία ήμουν στα παιδικά μου χρόνια Και μου άρεσε πάρα πολύ Αυτό το δέντρο, το Χριστούγεννιάτικο Κοιμόμουν και άφηνα τα φώτα του ανοιχτά Κάτι πολύ ωραίες καμπανούλες, μεγάλες, όμορφες Που σκόρπιζαν έναν πολύ ωραίο γλυκό φωτισμό στο δωμάτιο που κοιμόμουν Και θυμάμαι ότι μύριζε όλο το δωμάτιο από το δέντρο Ήταν πλαστικό όμορφο. Τα γερμανικά ήταν περιποιημένα, ανάγλυφος ο κορμός σαν δέντρο πραγματικό και τα φύλλα πραγματικά ήταν σαν πευκοβελώνε, σαν αληθινό. Και από τη μυρωδιά που το βάζαμε και το βγάζαμε από το κουτί του ήταν μια χαρακτηριστική μυρωδιά που μου θύμιζε Χριστούγεννα. Αυτή η μυρωδιά, ακόμα και του κουτιού και των στολιδιών και μια ωραία σφάτην που άνοιγε σαν βιβλίο και σηκωνόταν αυτομάτω η Παναγία μα Ο κύριο, γύρω είχε τον Άγιο Ιωσήφ, ελαφάκια. Παιδικές μορφές, παιδικές εικόνες που ήταν πολύ ζεστές για την ψυχή μου τότε και κοιμόμουν και με έπαιρνει και η νύχτα ήταν γλυκιά και η νύχτα ήταν άφοβη γιατί τα μικρά παιδιά όταν κοιμούνται στο απόλυτο σκοτάδι συνήθως φοβούνται και εγώ δεν φοβόμουν εκείνες τις μέρες διότι το δωμάτιο ήταν γεμάτο από αυτό το γλυκό φως του Χριστουγεννιάτικου δέντρου Μα κάποτε πέρασαν τα χρόνια και αυτό το δέντρο των παιδικών μου χρόνων αυτό το δέντρο το γερμανικό το ωραίο, το ανάγλυφο και αυτό χάλασε. Βάλε, βγάλε, βάλε, βγάλε στο κουτί συναρμολόγησέ το ήταν βίδε. Σε συγκεκριμένο σημείο έλεγε α και α υπήρχε αντιστοιχεία β και β και ψάχνες να βρει να τα βάλεις ε, κατά μέγεθο. ώστε να γίνει αυτό το σχήμα του ελάτου και πάνω το το αστέρι που βάζαμε Αλλά βάλε, βγάλε, βάλε βγάλε κάθε χρόνο Χάλασε και αυτό, χάλασε και το κουτί Πέσαν τα πλαστικά του φύλλα Μαραθήκανε και αυτά, ήρθε η φθορά Και μετά ξέρεις τι έγινε Μετά από χρόνια Το πετάξαμε το δέντρο αυτό Το βγάλαμε στο δρόμο Και αυτό το ωραίο δέντρο που είχε Που το είχα τυλίξει εκτός από, το, από τα στολίδια Και από τα διάφορα που βάζαμε Γύρω γύρω γυρλάντες και όλα αυτά το είχα τυλίξει και με τα δικά μου τα παιδικά όνειρα, τα σχέδια, ε, την ομορφιά αυτή της παιδικής ψυχής. Αυτό το δέντρο, ένα πρωί κρύο, πέρασαν τα αυτοκίνητα του Δήμου. Αυτά που ακούς που γυρίζει μέσα το βιτίο και όλα τα αναποδογυρίζει και όλα τα λιώνει και τα ανακατεύει τα διάφορα και δεν υπήρχε τότε και ανακύκλωση να το βάλουμε σε άλλο ειδικό κάδο και το πήρανε και αυτό ανακατεμένο με όλα τα άλλα. Πάει το δέντρο μου. Πάντα στολίδια. Είχαν σπάσει κάποια, είχαν παλιώσει κάποια άλλα. Κάποια άλλα ήταν στολίδια σοκολατένια. Που δεν τα έτρωγα από τότε. Από τη Γερμανία. Και είχαν περάσει χρόνια και χρόνια. Και τα κρατούσα μόνο επειδή ήταν πολύ ωραίο. Ήταν το κεφαλάκι ενό αγγέλου σαν σοκολατένιο. Σοκολάτα. Και από κάτω το υπόλοιπο σώμα του Αγίου Αγγέλου. Ήταν με σχέδια με χαρτονάκια χρυσά. Και το κρεμούσε μια κλωστή. Αυτή η σοκολάτα ποτέ δεν τρογόταν γιατί είχε περάσει. Δεκαετία και βάλε Και όλα αυτά τα πήρε κάποια κρύο κάποιο κρύο πρωινό Το αυτοκίνητο του Δήμου Πάει το δέντρο των Χριστουγέννων Το δέντρο που με συντρόφευσε Τόσες μέρες και τόσες νύχτες Και τις έκανε γλυκές και άφοβες Πάντα στολίδια Πέρασαν όλα Πέρασαν τα στολίδια Πέρασε το δέντρο Αλλά η χαρά πρέπει να μείνει Η χαρά των Χριστουγέννων Δεν πρέπει να φύγει όταν περάσει το αυτοκίνητο του Δήμου και πάμε στη, στις δουλειές μας μετά του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου που πάμε τα παιδιά στο σχολείο και πάμε στο γραφείο και πάμε στις δουλειές καλώς εχόντων των πραγμάτων γιατί πολλοί από εσά και εσύ ίσως δουλεύεις μετά από δύο μέρες μετά τις γιορτές λίγη άδεια και μέσος πάλι στη δουλειά δεν προλαβαίνετε να ζήσετε και πολλές, πολύ μεγάλες διακοπές γι' αυτό θέλω να σου πω αυτό το μυστικό δεν πρέπει η χαρά να φύγει. Δεν πρέπει χαρά να πάει και αυτή στα σκουπίδια να τη μαζέψει το αυτοκίνητο του Δήμου μετά τις γιορτές και να πεις, ε, ήταν ένα πυροτέχνημα, ήταν μια φωτοβολίδα, ήταν κάτι που εξεράγει, εντυπωσιαστήκαμε, είπαμε πω πω, τι ωραία και μετά σβήσαν όλα, πέρασαν όλα και πάλι τα ίδια και τα ίδια και πάλι ρουτίνα και πάλι βαριέμαι τη ζωή μου και πάλι πλήττο, όχι θέλω να σου πω να στολίσεις την ψυχή σου με στολίδια που μένουν για πάντα. Επέστα επιτέλους, θα μου πεις τόση ώρα για αυτά τα στολίδια μας λες; Νομίζω ότι με τον τρόπο που σε προδιαθέτω. Αρχίζεις μόνος σου και ψάχνεις και καταλαβαίνεις και ψάχνεις να βρεις αυτά τα αιώνια πράγματα αυτά τα άφθαρτα τα όμορφα που δεν χαλούν ποτέ που δεν είναι σαν τη σοκολάτα που ήταν το αγγελάκι αυτό και παρόλα αυτά πέρασαν τα χρόνια και πετάχτηκε και αυτό στα σκουπίδια Μακάρι να στολίσεις την καρδιά σου με την ταπείνωση και αυτές τις μέρες και όλες τις μέρες του χρόνου αυτές τις γιορτές να είσαι ταπεινο, και κάθε μέρα βέβαια να είσαι ταπεινός, γιατί δεν μπορεί να πατήσει ένα κουμπί και να γίνει ταπεινό τώρα και μετά να είσαι πάλι εγωιστή. Αλλά μπορεί να κάνει μια ωραία αρχή αυτέ τι μέρε. Να μην έχει απαιτήσει αυτέ τι μέρε. Να μην ζητά τίποτα από του άλλου παρά να θε μόνο εσύ να δίνει. Μην ζητά εσύ να δίνει εσύ. Και αν και ο άλλο δεν ζητάει παρά μόνο δίνει, θα δίνει ο ένα τον άλλον χωρί να ζητάει. Και ο καθένα θα προσπαθεί να γίνει δώρο για τον άλλον. Μην ζητά δώρα Μη ζητάς στολίδια Γίνε εσύ Ένα δώρο στο σπίτι σου Για να λέει ο σύντροφός σου Η σύντροφός σου, το παιδί σου Να λένε οι δικοί σου άνθρωποι Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου Για μένα είσαι εσύ Να μην το λέει σε τραγούδι Να μην το λέει με μουσικές Να το λέει μέσα του Και αν δεν να το νιώθει Ότι έχεις γίνει ένα δώρο στο σπίτι Να σε δώρο ζωντανό να μπαίνει μέσα το παιδί στο σπίτι. Και να χαίρεται που μπαίνει στο σπίτι σου. Να χαίρεται που έχει αυτού τους γονεί. Να χαίρεται που έχετε αυτή τη συμπεριφορά, αυτό το ήθος αυτή την αναστροφή, αυτό το χαρακτήρα. Και να λένε τι ωραία Χριστούγεννα Έχω τους γονεί μου. Πού είναι γονεί ταπεινοί, που είναι γονεί απλή, που είναι γονεί, αγαπημένοι. Βάλε το εγώ σου. Στην άκρη. Βάλε το εγώ σου στην άκρη. Σκέψου του άλλου. Και όχι τον εαυτό σου. Σκέψου να δώσεις χαρά... Και όχι να πάρεις χαρά. Και άμα δώσεις χαρά... Θα πάρεις και εσύ χαρά. Όταν προσφέρεις... Χαίρεσαι και εσύ. ο εστείν... διδόνε μάλλον... Ή λαμβάνει. Πιο ωραία είναι να δίνεις... Παρά να παίρνεις. Γίνε ταπεινο. Στόλισε την ψυχή σου με την ταπείνωση. Και αυτή η ταπείνωση ποτέ δεν θα μαραθεί. Αντίθετα... Θα ανθίζει πάντα στην ψυχή σου. Αυτό το πανέμορφο λουλούδι και όσοι σε πλησιάζουν θα χαίρονται και τα Χριστούγεννα και πάντα. Μακάρι να στολίσεις την ψυχή σου και το σπίτι σου αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων με τη συγχωρητικότητα. Τι ωραίο πράγμα να συγχωρούμε, τι ωραίο πράγμα να συγχωρεί τους πάντες, να συγχωρέσεις το δύσκολο άντρα σου. Να συγχωρέσεις τα απίθαργα παιδά, τα παιδιά σου. Να συγχωρέσεις τη γυναίκα σου που είναι νευρική και σου μιλάει απότομα και δεν ξέρει τι λέει μερικές φορές όταν την πιάνει και φωνάζει. Συγχώρεσε τα όλα, όλα. Συγχώρεσε τους όλους. Όλους. Και πες μέσα σου, θε μου, τα συγχωρώ όλα όπως με συγχωρείς, όπως με αγαπάς, όπως, με... όπως τα σβήνεις. Θα σβήνω κι εγώ. Θα σβήνω κι εγώ. Και βάλ τα όλα όσα περνά μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και πες κύριε, ό,τι γίνεται, το κάνεις εσύ για να σωθούμε. Και δυσκολίε που έχω στο σπίτι μου, εσύ το επιτρέπει, κύριε, για να πάμε όλοι στον παράδεισο, μετά από χρόνια. Όταν πάμε στον παράδεισο και καταλάβουμε ότι αυτή η δύσκολη γυναίκα με πήγε στον παράδεισο, αυτό το παιδί με τι παραξενιές του με πήγε στον παράδεισο, αυτό ο δύσκολο πατέρα, με το χαρακτήρα του τον κουραστικό και τον απότομο, με πήγε στον παράδεισο, και θα σώσει την ψυχή σου από αυτόν τον άνθρωπο, ξέρει θα κάνει. Θα ευγνωμονεί τον Θεό και θα πει. Καλά έκανα και σε συγχώρεσα, καλά έκανα και σε αγάπησα, καλά έκανα και δεν έμεινα στο πρόβλημά σου, αλλά το προσπέρασα. Και θα επαναλάβεις και εσύ αυτό που έζησε εκείνος ο ασκητής που πέθαινε και φώναξε στο κρεβάτι του δίπλα έναν συνασκητή του που του είχε ψήσει το ψάρι στα χείλη. Τον είχε βασανίσει και του φίλησε το χέρι και του λέει «Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ για όλα, σε συγχωρώ μέσα από την καρδιά μου και σε ευγνωμονώ γιατί εσύ χάρη σε σένα. Θα πάω στον παράδεισο Εσύ που με δυσκόλευες Εσύ που με ταλαιπώρησες Εσύ που λίγο χαρακτήρα ήταν απέναντί μου Απόλυτος, απότομος, δύσκολος Εσύ με σώζεις αδελφέ μου Σε ευχαριστώ και σε συγχωρώ Δεν σου κρατώ κακία Φεύγω αναπαυμένος Χάρη σε σένα θα δω το πρόσωπο του Θεού Τι ωραίο πράγμα Άλλο στο να σου πω να βάλεις την απλότητα. σου φέτος την απλότητα. Μάθε να ζεις απλά Χριστούγεννα. Μην κάνεις τη ζωή σου πολύπλοκη αυτές τις μέρες. Ε, ο τρόπος που θα περάσεις τις μέρες αυτές. Απλές σκέψεις. Απλούς λογισμούς. Απλά σχέδια. Απλές εκδηλώσεις. Όσο πιο πολύπλοκά. Όσο πιο μπερδεμένα. Τόσο πιο πολύ ταλαιπωρείται η ψυχή σου. Έλεγε ένα τα ωραιότερα Χριστούγεννα τα έκανα, λέει, όταν ένα χειμώνα, αποκλεισμένοι που ήμασταν από το χιόνι το πολύ, δεν μπορούσαμε να πάμε στο γειτονικό μοναστήρι να φάμε στην τράπεζα της Μονής πανηγυρικά. Κι ήμουν, λέει, ολομόναχο. Και θυμήθηκα τον κύριο, που και αυτός όταν γεννήθηκε ήταν ολομόναχο. Και λέω και εγώ ολομόναχο, σαν το Χριστό που γεννήθηκε. Και έφαγα εκείνα τα Χριστούγεννα, ξέρει τι έφαγα. Έφαγα, λέει, μια κονσέρβα, Σαρδέλες σε λάδι Μια μικρή κονσέρβα Και ήπια λίγο κρασάκι που είχα Παξιμάδι γιατί φρέσκο ψωμί δεν είχα Και νεράκι από το χιόνι που έλιοσα Και δεν μπορείς να φανταστείς λέει αυτός ο ασκητής Τι ζεστασιά και τη γαλήνη Ένιωσα στην ψυχή μου Μα και στο κορμί μου από αυτά τα τόσο απλά Χριστούγεννα Μια σαρδέλα Μια κονσέρβα Παξιμάδι, λίγο κρασάκι και νερό αλλά ο Χριστός κατοικούσε στην καρδιά μου. Να είμαστε απλοί. Μην νομίζετε ότι αν κάνουμε πολλά πολλά πράγματα θα γίνουμε και πάρα πολύ, πιο πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Απλότητα. Αυτή την απλότητα... Μας δίδαξε ο Χριστός με το παράδειγμα του Και να σου πω και το άλλο αγαπητέ μου φίλε Λίγα θέλει ο άνθρωπος Για να χαρεί η ψυχή του Για να αναπαυτούμε Δεν θέλουμε πάρα πολλά Βέβαια Χριστούγεν είναι θα μου πεις Δεν μπορούμε να φάμε πούμε, απλώς τηγανιτές πατάτες Και ένα κομμάτι κρέας Θα κάνεις και το φαγητό το πλούσιο Θα κάνεις και μαγειρευτά και τη κατσαρόλας Και του φούρνου και ψητά και γλυκά Και θα κάνεις εντάξει Αλλά πρόσεξε. Θα κάνεις ετοιμασίες Αλλά να μην διαλυθεί η ψυχή σου μέσα από όλα αυτά Από τις πολύπλοκες ετοιμασίες Και στο τέλος μείνει μια κούραση μέσα σου Ένα άγχος, μια υπερένταση Και δεν χαρεί. Και να θυμάσαι ότι πλούτος Θα πει να αναπάβεσαι με τα λίγα Η χαρά βρίσκεται στην απλότητα Ο πλούτος της απλότητος Τι σε στην πλούσιος Ο ενολίγης αναπαβόμενος Ο πλούσιος είναι αυτός που αναπάβεται με τα λίγα τι ωραία να σου λέει κανείς, τι άλλο θέλει να σου δώσω και να λε: Τίποτα, πάρα πολύ ωραία. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένο. Μήπω θέλω να σου φέρνω και εκείνο και το άλλο, να σου εξυπηρετήσω και άλλο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι Χριστούγεννα. Είμαστε χαρούμενοι και με τα λίγα, γιατί υπάρχει μέσα μα ο πολύ πλούσιο Χριστό και η πολύ πλούσια αγάπη μεταξύ μα. Τι ωραίο πράγμα αυτέ τι μέρε να έχουμε πολύ αγάπη. Να έχουμε πολύ αγάπη στο σπίτι. Να μπαίνει ένα στο σπίτι σα και να νιώθει ότι δεν υπάρχουν τσακωμοί εδώ πέρα, φωνέ, βρυσιέ, λόγια βαριά, λόγια πικρά. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Και να μην είναι το καλοριφέρ και το τσάκι και το κλιματιστικό που θα ζεσταίνει το σπίτι σα. Να νιώθετε αγάπη ακόμα κι αν αυτά είναι σβηστά. Να νιώθετε ζεστασιά, ακόμα κι αν αυτά έχουν σβήσει. Και να λε: Τι μας ζεσταίνει τόσο πολύ, ενώ το καλοριφέρ είναι κλειστό εδώ και δύο ώρε. Η αγάπη. Αυτή θα είναι η απάντηση. Η αγάπη. Να σε ζεσταίνει. Και θυμάμαι πολύ, με πολύ συγκλονισμό τη φωνή που σας το έχω ξαναπεί και το λέω του πονηρού πνεύματος που κάποτε σε κάποιους εξορκισμούς είχε πει αυτή τη φράση. Μέσα από ένα παιδάκι ακούστηκε. Ο πειρασμός, ο διάβολος που μίλησε και είπε ότι αν υπήρχε αγάπη λέει σε αυτό το σπίτι εγώ δεν θα είχα μπει μέσα λέει. Αν υπήρχε αγάπη βάλε αγάπη στο σπίτι σου τα Χριστούγεννα ας τα άλλα όλα τα άλλα αγάπη έχεις. Αγάπη έχεις. Τότε είναι κλειστές όλες οι πόρτες, αεροστεγώς, τα παράθυρα, στον πειρασμό. Δεν μπορεί να μπει ο πειρασμός στο σπίτι που έχει μέσα το αγάπη. Στο λίδι υπέροχο, κλασικής αξίας. Για όλο το χρόνο, όχι μόνο τα Χριστούγεννα. Αλλά ξεκίνα τώρα που είναι Χριστούγεννα. Που είναι μια καλή εποχή, που είναι μια καλή αφορμή. Να αγαπήσουμε, να αγαπηθούμε, να συγχωρεθούμε, να είμαστε ενωμένοι. Να είναι το σπίτι σου, εύχομαι. Αγαπητέ μου φίλε, και α είσαι και μόνο σου, δεν πειράζει. Και ας είσαι και εργένει που λέμε, και μένει μόνο να είναι το σπίτι σου τέτοιο, που όταν μπει μέσα ένα φίλο, ένα γνωστό σου, ένα συγγενή σου, να μην θέλει να φύγει. Να μην θέλει να ξεκολλήσει από αυτό το σπίτι, όχι επειδή είναι ωραίο μόνο, αλλά επειδή εκπέμπει αυτή τη ζεστασιά τη αγάπη. Τη θαλπορή τη αγάπη. Θαλπορή. Ωραία λέξη αυτή, ε. Το θάλπο. Αυτή η ζεστή αγκαλιά που νιώθειε χωρίς κανείς οπωσδήποτε να σ' είναι κάτι που εκπέμπεται. Όλα αυτά φυσικά για να γίνουν, θα πρέπει η καρδιά σου να είναι καθαρή, εξομολογημένη. Εξομολογήθηκες? Τα Χριστούγεννα αυτά εξομολογήθηκες? Μετάνιωσες? Πήγες στο πνευματικό σου να πεις, δεν είναι η νηστεία το παν για τα Χριστούγεννα, αν δεν έχεις εξομολογηθεί. Το λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι δυστυχώ δεν ειστεύουν όλοι όπω πρέπει. Κάποιοι ξεκινούν και ειστεύουν λίγο στην αρχή και λίγο στο τέλο. Κάποιοι όλοι την ειστεία την κάνουν σωστά, κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν. Εκεί είδατε, υπάρχει μεγάλη ποικιλία, ό,τι μπορεί ο καθένα. Αλλά στην εξομολόγηση δεν υπάρχει ποικιλία, φίλε μου. Πρέπει να εξομολογηθούμε όλοι. Όλοι πρέπει να καθαρίσουμε την καρδιά μα. Να πούμε αυτά που μας βαραίνουν. Να βγάλουμε από μέσα μα ό,τι δεν πρέπει να υπάρχει να πούμε στο πνευματικό μας αυτά που έχουμε τραπεί να πούμε, που ξεχάσαμε, τα σοβαρά θέματα και να μην αρχίσουμε ιστορίες να του λέμε, αλλά να πούμε, Πάτερ, χωρίς κουβέντες και χωρίς περίτα λόγια, ούτε για τους άλλους να μιλάμε, για τον εαυτό μας. Πάτερ, έχω πολύ εγωισμό, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, έχω κάνει αδικίες, τις αμαρτίες, αυτό, εκείνο, έκλεψα, αδίκησα, θύμωσα, ε, έχω πολύ εγωισμό, ασώτεψα, μεθάω, βρίζω, ε, δεν μιλάω καλά, δεν αγαπώ, δεν συγχωρώ Ό,τι τον βαραίνει τον καθένα, ό,τι τον βαραίνει Συγκεκριμένα πράγματα, όχι πολυλογίε Να καθαρίσει η ψυχή μας Μάθε να κατηγορείς τον εαυτό σου Για να σε αθωώσει ο νεογέννητος Χριστός Μάθε να κατηγορείς και να μην ότι φταίνει οι άλλοι Μάθε να μην ζητά το δίκαιο σου από τους ανθρώπους Θα στο δώσει ο Θεός Πότε, όταν κατηγορήσεις τον εαυτό σου. Το δίκαιο σου θα το βρεις όταν νιώσεις ότι είσαι άδικος. Όταν πεις είμαι άδικος για όλα αυτά ο εγώ, τότε θα σου πει ο Χριστός, ο νεογέννητος, μη στεναχωριέσαι, γεννήθηκα εγώ για να μην ξαναφταίσαι εσύ. Όλα τα φτεξίματά σου θα τα πάρω πάνω μου εγώ και αν λες ότι εσύ είσαι άδικος, από εδώ και πέρα θα είσαι δικαιωμένο. Και θα γίνω εγώ ο πιο μεγάλος αδικημένος αυτού του κόσμου Ήρθα στη γη αυτή για να αδικηθώ Ήρθα στη γη αυτή για να σταυρωθώ Για να πονέσω Για να τιμωρηθώ εγώ αντί για σένα Για να πάρω πάνω μου εγώ Αυτά που βαραίνουν εσένα Λοιπόν πες μου τι σε βαραίνει Πες μου όχι για να σε εξευτελίσω Όχι για να σε μαλώσω Αλλά για να σε εξελαφρώσω Για να πάρω πάνω μου το βάρος σου παιδί μου Έτσι μας λέει ο μικρός Χριστός που γεννιέται. Έτσι μα λέει ο Κύριος, ο Εμμανουήλ, ο με ερμηνευόμενον, με θυμών ο Θεός. Τι <ωραίο πράγμα> Αυτές τις μέρες, τις χριστουγεννιάτικες, να ζεσταθεί λίγο η καρδιά μας διαβάζοντας κάτι. Διαβάζοντας, ωραίο στολίδι και αυτό της ψυχής, η μελέτη. Να στολίσει την καρδιά σου με τη γνώση από όμορφες πηγές γνώσης που είναι τα βιβλία. Τα βιβλία της λογοτεχνίας, τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, τα χριστουγεννιάτικα. Οποιοδήποτε άλλα χριστουγεννιάτικα βιβλία μπορείτε να βρείτε που μας εξηγούν το νόημα της γιορτής. Θεολογικά βιβλία που εξηγούν τι θα πει αυτό που λέμε ότι ο λόγος Σάρξ εγένετο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, μεταξύ πολλών βέβαια, πάρα πολλοί υπάρχουν. πάρα πολλά ε, Τα Χριστούγεννα των εκδόσεων Ακρίτας που είναι αφιέρωμα ανθολόγιο διαφόρων κειμένων, διηγήματα των εκδόσεων αυτών και άλλων εκδόσεων χριστουγεννιάτικα, ε, πολλών εκδοτικών οίκων, όλων, πο, πολλοί έχουν γράψει. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα τώρα, δεν έχω μόνο ένα στο νου έχω πάρα πολλά και φοβάμαι μην αδικήσω κάποια άλλα. Βρείτε κάποια τέτοια ωραία βιβλία. Μην παραδοθούμε μόνο στην τηλεόραση και ξεχάσουμε όλα τα άλλα. Και μα κατευθύνει μόνο η τηλεόραση. Που εδώ που τα λέμε τηλεόραση, τα ίδια έχει πάλι. Πρωινάδικα, μεσημεριανά, χορού, γλέντια, συνεντεύξει, ανοησίε, σκέτε. Περίεργε συζητήσει που δεν μα αφορούν, κουτσομπολιά. Αυτά θα τα και τον υπόλοιπο. Χρονομήστε να γοριέσαι, ε. δεν είναι κάτι φοβερό μη σε κατευθύνει και έχει το μονοπόλιο η τηλεόραση κάνε μια μικρή αντίσταση πες και εσύ ότι κοιτάξει έχω κι εγώ το δικό μου κόσμο θέλω να ζωγραφίσω μέσα μου δικές μου εικόνες, δικές μου σκηνές με τα πινέλα της δικής μου καρδιάς γι' αυτό θα διαβάσω ένα βιβλίο. να ξυπνήσω τη δική μου φαντασία να ζεσταθεί η καρδιά μας με ένα καλό λόγο με ένα καλό διάβασμα με μια καλή κουβέντα πεςτε μια καλή κουβέντα άλλου. Πες τη μια καλή κουβέντα στο παιδί σα, στη γυναίκα σου, στον άντρα σου. Πες μια καλή κουβέντα. Πες για παράδειγμα, πόσο σε ευχαριστώ που είμαστε μαζί τόσα χρόνια στη ζωή. Θα σου πει, Καλά, τώρα πού το θυμήθηκες, τώρα σου ήρθε. Ε, όχι, αλλά να, τώρα τα Χριστούγεννα. Θυμήθηκα πόσα Χριστούγεννα έχουμε κάνει μαζί. Και αισθάνεται κάτι στην ανάγκη να σου πούνε: Ευχαριστώ που είμαστε μαζί. Ε, Συνοδηπόροι τη ζωή. Πόσα χρόνια έχουμε παντρεφτεί, Πόσα χρόνια έχουμε τα παιδιά μα. Για σκέψου, πόσα χρόνια είμαστε μαζί. Και αυτά τα Χριστούγεννα Και θέλω να σε ευχαριστήσω Γιατί σε έχω παρέα στη ζωή μου Βέβαια είσαι λίγο δύσκολος όρες-όρες Είσαι λίγο δύσκολη Με λίγο Σε στεναχωρώ κι εγώ Αλλά Ο μέσος όρος Πρέπει να είναι η αγάπη Αυτή είναι η κυριαρχή Πάνω απ' όλα σε αγαπώ Πάνω απ' όλα περνάω καλά μαζί σου Και πρέπει να περάσω και καλύτερα Όλοι θέλουμε ένα παλό χάδι, μια καλή κουβέντα, μια καλοσύνη Ένα άγγεγμα αγάπης Μην περιμένεις να το κάνουν οι άλλοι, κάνε το εσύ Ωραίο στολίδι της ψυχής Να ζεστάνεις την καρδιά σου Και να στείλει ένα κύμα αγάπης Και με τα λόγια σου Και με την προσευχή σου Στείλε την προσευχή σου παντού Κάνε προσευχή παντού Για όλο τον κόσμο Στείλε την προσευχή σου σε όλη τη γη Μάθε τα Χριστούγεννα να θυσιάζεσαι Να θυσιάζεσαι να βρεις αυτές τις μέρες ε, χαρά μέσα από την κούραση της αγάπης. Το λέει ο Πατήρ Παϊσούς πάρα πολύ ωραία ότι ε, όσοι λέει κουράζονται για το Θεό με πνεύμα ταπείνωσης και θυσίας, ξεκουράζονται μέσα από τις θυσίες αυτές. Όταν δεν γίνονται φυσικά με τρόπο αγχωτικό και με υπερένταση και νευρικότητα. Όσοι κουράζονται... Θυσιαζόμενοι για του άλλου, α πούμε ο πατέρα πάει να βοηθήσει, πάει στο σούπερ μάρκετ να φέρει τα τελευταία ψώνια, να φέρετε το... από το κρεοπολίο τα ψώνια, η μητέρα ετοιμάζει το φαγητό, καθαρίζει, τα τακτοποιεί. Όταν αυτά τα κάνει, όχι αγχωμένα με το ρολόι στο χέρι, γρήγορα να προλάβουμε, θα μα βρούνε και θα μα σχολιάσουν πώ θα φανεί το σπίτι, τι θα πούν για μας Όχι έτσι, αλλά από χαρά. Αυτή η θυσία ξεκουράζει. Η κούραση ξεκουράζει. Και υπάρχει και ξεκούραση η οποία κουράζει. Όταν ξεκουράζεσαι και δεν κάνει τίποτα, παρά μόνο δίνεσαι στον εγωισμό σου, στην εγωπάθειά σου δηλαδή, στην ικανοποίηση όλων των δικών σου, κοιτά το άτομό σου όλη την ώρα, αυτό δεν ξεκουράζει. Κουράζει την ψυχή. Μην έχει παράπονα αυτέ τι μέρε. Μην πικραίνεσαι. Μην πικραίνει του άλλου. Σταμάτα τη μιζέρια. Όποιο παραπονιέται τα Χριστούγεννα φανερώνει έναν πληγωμένο εγωισμό. Κρυφό εγωισμό. Το εγώ μα, το ταλέπωρο, το πληγωμένο. Αλλά αυτά τα Χριστούγεννα, μην είμαστε έτσι. Να είμαστε άρχοντες Να είμαστε ανώτεροι. Να ξεχάσουμε. Να μην ζητάμε, αλλά να δίνουμε. Θυμάμαι αυτό που έλεγε η κυρία Σουρέλη που έχει πει πολλέ φορέ για αυτή τη μάνα η οποία ετοίμασε το φαγητό, τα εκτοπίσει τα παιδιά τη, φάγανε τραπέζι όλοι κλπ. ήρθαν λέει γκόνια, συγγενείς, νύφες, γαμπρί. Μετά ε... πήγαινε να πλύνει τα πιάτα, τη λένε: τα τα πιάτα. Λέει: πάμε όλοι στο σούνιο. έχει και εσένα Α, πολύ ωραία, θα πάμε στο Σούνιο. Λέει εκδρομούλα τα απόγευμα, μετά το φαγητό. Πήγαν όλοι να μπουν στα αυτοκίνητα, γεμίσαν τα αυτοκίνητα. Η μάνα έμεινε έξω. Δεν περίσεβε θέση. Είχαν πει: Όλοι η μάνα περίσεβε. Δεν υπήρχε θέση για αυτή. Και λέει: καμένη δεν πειράζει, λέει παιδιά. Πάτε εσεί να χαρείτε. Εγώ άλλωστε θα κάτσω σπίτι. Έχω να πλύνω και λίγο τα πιάτα. Και πήγαν οι άλλοι, φύγανε. Αχ, μαμα, κρίμα. Θα θέλαμε πολύ να έρθει μαζί. Αλλά δεν μπόρεσε, γιατί έπρεπε η μάνα να σου γραφίσει άλλη μια φορά μέσα τη λέξη θυσία. Να πατήσει πιο καλά αυτή τη λέξη με κόκκκινα γράμματα και να λέει θυσία θυσία, τώρα τα Χριστούγεννα και πάντοτε το ωραιότερο στολίδι που χαριτώνει την ψυχή το ωραιότερο στολίδι που στε κάνει να έχει παρέα αν όχι ανθρώπους σίγουρα αγγέλους και να έχεις ελεημοσύνη αυτές τις μέρες ελεήμονα καρδιά ελεημοσύνη θα πει έναν καλό λόγο να δώσεις χρήματα να φέρεις σπίτι σου κάποιον φίλο μοναχικό ξέρω άτομα που καλούν σπίτι τους Συγγενεί και φίλου και φτωχά πρόσωπα να φάνε μαζί του, αν μπορεί βέβαια. Και αν έχει και εσύ την άνεση στην οικονομική, αν μπορεί. Και τι ωραίο που είναι αυτό να, να ζήσει τέτοια Χριστούγεννα. Να στείλει προσευχή. Αυτό είναι ηλεκτροσευχή. Κάνει προσευχή για αυτού που είναι στον πόλεμο, για αυτού που κλαίνουν, για τα παιδιά τα ορφανά, για αυτού που αυτέ τι Άγιες μέρε πεινάνε. Ενώ εμεί πετάμε στα σκουπίδια φαγητά, περισεβούμενα, ένα σωρό πράγματα. Ολόκληρε κατσαρόλε. Πάρε τηλέφωρο να πει σε κάποιον. Μια καλή κουβέντα. Και κάνε εκεί καμιά ελεημοσύνη. Στην κυριολεξία ελεημοσύνη με το χέρι στην τσέπη. Βάλ το χεράκι σου στην τσέπη. Μη φοβάσαι. Καλό θα βγει. Ό,τι δώσει θα στο επιστρέψει ο Θεό σε υγεία, σε ευλογία, σε χάρη, σε προστασία, σε σκέπη. Δεν θα πάει χαμένο. Θα το πάρει πάλι πίσω από αλλού. Θα σου έρθει από αλλού. Και δώσε Και μην δίνει συνέχεια 5 ευρώ και 2 ευρώ και 10 ευρώ. Αν φυσικά δεν έχει και τα 5 είναι χρυσάφι για το Θεό. Αλλά εσύ έχεις Όχι εσύ, εσύ Εσύ έχεις Ο άλλος δεν έχει Το ξέρω ότι εσύ δεν έχεις Αλλά εσύ έχεις λεφτά Πολλά λεφτά Και δεν δίνεις τίποτα Και όλα τα μαζεύεις Και όλο δικαιολογείσαι ότι δεν έχεις βρει αληθινούς φτωχού Και ότι όλοι σε κοροϊδεύουν Και εντάξει και έχουν οι άλλοι να δώσουν Και θα δώσω κι εγώ κάποτε Και ωραία θα τα δώσω, Αλλά δεν έχεις δώσει Δώσε κάτι, δώσε 100 ευρώ, δώσε 200 ευρώ, δώσε 300 ευρώ. Γιατί να με δώσει, θα σου το πω, ε, ήρθε ένα παιδί που δούλευε σε μια δουλειά νυχτερινή, δεν σα λέω λεπτομέρειε, δεν υπάρχει λόγο, αλλά με πολύ κόπο, με πολύ κόπο, σα λέω την αλήθεια, μου έδωσε 1000 ευρώ. Και μου λέει, πάρ τα και δώστα εκεί που εσύ ξέρει, σε ανθρώπου που δεν μπορεί να χαρούν. Και του λέει, αν το μετανιώσει, να μου το πει, μα τι λέτε, λέει, γιατί να το μετανιώσω. Μα λέω, αυτά είναι του κόπου, του δικού σου. Αυτά τα βγάλει με πολλή δυσκολία, με πολλή ταλαιπωρία. Σου τύχησε να βγάλει αυτά τα λεφτά. Και λέει, δεν πειράζει. Ένα φτωχό, λοιπόν, μου έδωσε χίλια ευρώ. Για να δω στους άλλου. Και εσύ τέχεις τόσα. Και δεν δίνει τίποτα. Δεν είναι ωραίο αυτό το στολίδι που έχει στην ψυχή σου. Αυτή η ασπλαχνία, αυτή η τσιγκουνιά, αυτή η φιλοχρηματία αυτή η απληστία να μαζεύει, να μαζεύει, να μαζεύει. Και τι θα τα κάνει στο τέλο. Ενώ υπάρχουν τόσοι που τα έχουν ανάγκη Αν έχεις απορίες πάρε τηλέφωνο να σου πω Ποιοι έχουν ανάγκη, όχι εμένα μόνο Πάρε την ενορία σου, πάρε την Μητρόπολη Πήγαινε όπου θέλεις να ρωτήσεις Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που περιμένουν και τώρα για αυτό σου πω είναι κλασικό στολίδι η ελεημοσύνη Όλο το χρόνο να ελεείς και όλος να είσαι μια ελεημοσύνη Αν έχεις απορίες πάρε να σου πω και να πεις και ό,τι άλλο θέλεις για αυτά που λέμε και ευκαιρία είναι να πω και το τηλέφωνο το 4118-602 και 4118-640 να μου πείτε τις χριστουγεννιάτικες ευχές σας και να μου πείτε αν θέλετε κι εσείς να κάνετε ελεημοσύνη όπου υπάρχει ανάγκη σε αυτόν τον κόσμο και να στείλετε αν θέλετε και ένα email χριστουγεννιάτικο με λόγια ζεστά τη καρδιάς σας στο παπάκι και να πείτε ό,τι θέλετε και να ξανακούσετε την εκπομπή, αν αυτέ τι μέρε μείνετε άϊπνοι, τη στιγμή που επαναλαμβάνετε. Δεν θυμάμαι την ώρα ακριβώ, εδώ στην ε, Αθήνα και στα Περίχωρα, είναι Δευτέρα 2 με 3 το βράδυ. Αλλού θα ρωτήσετε το τοπικό ραδιοφωνικό σα σταθμό. Αυτέ τι μέρε, αγαπητέ μου φίλε, τελειώνοντα να σου πω να νιώθει ε, ευγνωμοσύνη. Να μην σου βγει από το στόμα κανένα παράπονο, καμία γκρίνια, τίποτα, τίποτα. Να λε μόνο ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν έχω παράπονο, δεν κάνει να παραπονιέμαι. Δεν κάνει να παραπονιέμαι αυτές τις μέρες Γεννιέται ο Θεός και έχεις ακόμα παράπονα Και είσαι ακόμα γκρινιάρης Τίποτα, σταμάτα να γκρινιάζεις Τίποτα, μην μη, μη πεις τίποτα Πώς κάνουμε σε κάτι σκυλάκια που πάνε να Και το λέμε μην μη, μη πεις τίποτα Και το σκυλάκι ζαρώνει και μαζεύεται Λοιπόν, πίεσε τον εαυτό σου Έστω πιεστικά Και αν κάτι σκεφτεί, θα δεις ότι έχω δίκιο δεν χρειάζεται να κρινιάζεις Δεν υπάρχει λόγος να κρινιάζεις Να πεις ευχαριστώ στην Παναγία μας Που φέρει στον κόσμο τον Κύριο Να τη χαιρετάς κάθε μέρα Αυτές τις μέρες αν λέτε τους χαιρετισμούς θα Σαν να είστε στη βιθλέμ, Αφού το λέει Όλο για την, για την Παναγία και τη γέννηση του Κυρίου λέει. Για τους αγγέλους, για τους μάγους που πήγαν Όλο για αυτό το πράγμα λέει Για τη γέννηση του Κυρίου για την Αίγυπτο που πήγε ο κύριο, ευχαριστώ την Παναγία μα. Να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Ιωσήφ, να ευχαριστήσουμε του αγγέλους που μα φέρανε το μήνυμα. Να λέμε συνέχεια ευχαριστώ και το κομποσκίνημα σε αυτέ τι μέρε να μην λέει μόνο κύριε σου Χριστέ, λέει σε εμένα, να λέμε δόξασ ή ο Θεό, ημών δόξασ ή, δόξασ ή Δόξα ψίστη, Θεό, αλληλούια, ενείτε δόξα ο Μην έχει παράπονα αυτέ τι ειπαν οι αγγελοι Δόξα η ψιστη θεο αλληλουια ενειτε τον κυριο μην εχει παραπονα αυτε τι μερε θα σε δίρω. Έλεγε κάποιο. Λοιπόν, κάτι παρόμοιο θέλω να σου πω κι εγώ. Μην παραπονιέσαι. Σταμάτα την κρίνια και τα παράπονα. Ό,τι και να έχει. Και άρρωστο να είσαι Γεννήθηκε ο κύριο. Θα σου γλυκάνει τον πόνο. Αγάπησέ τον. Θα σωθεί, βρε, μέσα από αυτό που περνά. Θα σωθεί. Σταμάτα αυτή την κρίνια. Και να μάθουμε αυτέ τι μέρε, αλλά και κάθε μέρα, να βρούμε λίγο χρόνο να ηρεμήσουμε. Να ησυχάσουμε. Να γαλινέψουμε. Ωραίο στολίδι κι αυτό. Η ηρεμία τη ψυχή μα. Πολύ τρέξιμο, πολλή αγωνία, αλλά να βρούμε και χρόνο για ηρεμία. Ήρεμη να είναι η περίοδο αυτή των Χριστούγεννων, αλλά και όλη η ζωή μα μετά. Άμα το πάρουμε τώρα μπρο και βάλει μπρο η ψυχή μα τα Χριστούγεννα, θα μα μείνει αυτή η ζεστασιά και η ηρεμία και η ησυχία τη καρδιά. Με την έννοια που το λένε οι άγιοι πατέρε μα αυτό. Ησυχία. Να γαλινέψει η ψυχή μα. Να αποκτήσουμε την ειρήνη των λογισμών. Να βρούμε χρόνο να σταθούμε να κάτσουμε σε μια πολυθρόνα και να βυθιστούμε στην προσευχή για λύγη ώρα, όταν μπορέσουμε. Να πάμε στο ναό, να κάνουμε με άνεση την προσευχή μας. Να μην μιλάμε μόνο για τα Χριστούγεννα. Διάβασα κάπου και λέει, μίλαγε ένα ένας και έλεγε πολλά για τα Χριστούγεννα και πετάχτηκε ένας από κάτω και λέει, σταμάτα επιτέλους να μας μιλάει για τα Χριστούγεννα και άσε μας μόνος μας να ακούσουμε το κλάμα του μικρού Χριστού. Άσε με μόνος μου να καταλάβω ότι θα πει ότι ο Χριστός γεννάται Δοξάσατε Άσε με να καταλάβω μόνος μου το Χριστό Άσε με να πάω στο Χριστό Φύγε από μπροστά Φύγε από μπροστά κι εσύ Εγώ Ναι εγώ Πρέπει να φύγω κι εγώ από μπροστά σου Πρέπει να φύγω εγώ από μπροστά σου Και να φανερωθεί ο Χριστός Πρέπει να φύγει κάθε τι άλλο από μπροστά σου Το εγώ σου Τα πρόσωπα που είναι γύρω σου Τα φαγητά Τα στολίδια, η μόδα. Η τηλεόραση να φύγουν όλα γιατί όλα αυτά μας κρύβουν το Χριστό. Εύχομαι αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε αδέρφια, είμαστε χριστιανοί και εσύ και εγώ είμαστε χριστιανοί. Μέσα μας κυλάει το ίδιο αίμα του νεογέννητου του Χριστού. Εύχομαι όταν ξαναμπούμε στο ρυθμό της καθημερινότητας, να έχει μείνει κάτι στην καρδιά μας που θα κρατήσει πάρα πολύ. Να έχει μείνει αυτή η χάρη, η δύναμη των Χριστουγέννων, η χαρά και η ευλογία αυτής της γιορτής και να νιώθουμε στην ψυχή μας... Όπως νιώθεις όταν μπαίνεις μέσα σε μια εκκλησία μετά από μια θεία λειτουργία Όταν ξαναπείς το μεσημεράκι να αναψει ένα κεράκι Εφοδιάζει το λιβάνι και καταλαβαίνεις ότι εδώ έγινε θεία λειτουργία Νιώθεις ότι από εδώ πέρασε ο Χριστός Κι ας είναι άδεια η εκκλησία Θα διάσει το σπίτι μας από στολίδια όταν μπούμε ξανά στη δουλειά μας Θα φύγει το χριστουγεννιάτικο δέντρο Αλλά στην ψυχή σου εύχομαι να μείνει κάτι πολύ δυνατό και όποιο σε βρει μετά στη δουλειά σου, στο γραφείο, στο σχολείο, στο σπίτι, παντού, να καταλαβαίνει και να νιώθει και να λέει, να έχει μια υποψία και να λέει: Αυτό εδώ, αυτή εδώ, κάτι, κάτι έζησε. Κάτι ένιωσε. Κάτι τον άγγιξε αυτά τα Χριστούγεννα. Δεν είναι ίδιο. Κάτι έχει μορφή του. Κάτι έχει ψυχή του. Μια γαλήνη, μια χαρά, μια εκρηκτική ευτυχία, μια μεγάλη ησυχία στην καρδιά. Καλή δύναμη, αγαπητοί μου φίλοι χρόνια πολλά ευλογημένα, ευτυχισμένα ο Κύριος να αγγίζει την καρδιά σας, να σας γεμίζει με δάκρυα χαράς ευγνωμοσύνης, ευτυχίας στο σπίτι σας να, να κυριαρχεί χάρη του Χριστού άγγελοι να κυκλοφορούν στα δωμάτια του σπιτιού σας και όσοι είστε υπονεμένοι αυτές τις μέρες να έχετε την παρέα του Κυρίου, να γλυκαίνει τον πόνο σας να ανασταίνει τις νεκρωμένες ελπίδες σας και να σας δίνει πολύ κουράγιο και ελπίδα ότι όλα κάποια στιγμή θα περάσουν. Είτε σε αυτή τη ζωή είτε στην άλλη που όλα θα είναι χαρμόσινα χαρμόσυνα, πανευρώσινα, χριστουγεννιάτικα αλλά και αναστάσιμα. Καλή δύναμη, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα και καλή αντάμωση ξανά. Χαίρετε!